Καλησπέρα, όχι ο άλλος Με το φτήνια μπορώ να μιλήσω Όχι, μόνο με τον άλλο, με εμένα δηλαδή Ωραία, για το Γιάρης πειράζεται Ωραία. Πε μου. Ήθελα να τα ρωτήσω αν υπάρχει, σε τι κατάσταση είναι. Βασικά καινούργια είναι το αυτοκίνητο, βασικά με διαφέρει, βασικά το θέλω. Α, οπότε εμεί συζητάμε για παζάρια και τέτοια. Κατευθείαν όσο λέει, τέλο. Ναι, yeah, 14.350, δεν λέει. Ναι, yeah, 14.350 θα δώσει. Ναι, yeah, για ποιο λόγο να συζητήσουμε για παζάρια. Δεν με ενδιαφέρουν τα παζάρια. Γιατί με παίρνουν συνέχεια διάφοροι που πουλάνε κάλτσε στα παζάρια, βραχιά, εργαλεία μικρά, τέτοια. Και δεν είμαι για παζάρια τώρα. Ωραία. Δεν με ενδιαφέρουν τα παζάρια. Είμαι ένα άνθρωπο. 45 χρονών είμαι και θέλω να μιλάω και εγώ με ένα σοβαρό. Στην αγγελία αυτή και αυτό και ζήτησα Καλά στήμιος. κάνετε. Τώρα... Όχι και καλά κάνετε. Είπατε, είστε 45 χρονών. Ναι, ναι. Ελεύθερο. Ναι. Είστε γραμμένο σε κάποια εφαρμογή. Όχι. Στον grindr, α πούμε κάτι. Κα... Ψάχνεστε. Γενικώ, σε τι φάση είστε. Δεν σε κάποια εφαρμογή, αλλά ποιε σύμφωνα θα λέγατε αυτοκίνητο. Θέλω να πω ότι το αυτοκίνητο, ναι, το δίνω, αλλά είναι και μια αφορμή για μια γνωριμία. Είναι το νέο marketing, α πούμε, στι εφαρμογέ. Έχει ξεπεραστεί αυτό τώρα πόσο θες τη λέμε το τσουτσούνι σου, να δω, να χαρώ, να κάνω, να συναντηθούμε, να μην συναντηθούμε. Τώρα το με μέσο αγγελιών δηλαδή παίρνει το Γιάρης είμαι και εγώ συνοδηγός και δελαβαίνω. ο να αλλάξει. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η αγγελία είναι κοροϊδιλίκη και προσπαθεί να σα τηλέφωνο για να όλα αυτά. Δεν έχω καταλάβει. σα φαίνεται όλο αυτό. Σα άνοιξε την προσωπική μου ζωή μέσα. Πώ νιώθω τα μου και εσεί κοροϊδιλίκη. Τι ενδιαφέρει με προσωπική ζωή, Α τώρα δεν σε ενδιαφέρει. Τόση ώρα που πόσο το έχω, το μάξι; Ναι, πόσο το έχει τα ναι. τότε σε Τώρα δεν σε Εντάξει, κατάλαβα. Πουλάω. Και... Δεν θέλω να το δώσω σε κάποιον που δεν νοιάζεται για μένα που δεν με υπολογίζει. Εγώ σου δίνω περισσότερα λεφτά από όσο το πουλά. Υπο... Πόσα δίνει, Εφέρεσε... 15. Α σου άρεσε δηλαδή το που θα με και εγώ δίπλα αλλά... Το χωρίς το συνοδυλίγι. Τον άκουσε <laughs> το λευγέ, τον εναλλάξ και το δίνει το κάτι παραπάνω. Τώρα μιλάμε. Ε, φυλαρά, κοίταξε να σου πω κάτι. Μεταξύ μα η είναι ότι αυτή είναι Εγώ αυτή δεν μιλάμε Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να αγοράσω το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που ήταν yeah, στην. Ωραία, ρε, αγκύρια, παιδί μου, το σύλο... με τον λεφτά τώρα ξαφνικά να πούμε θα μείνει μάπαρτη για αυτό το λόγο. Λοιπόν, δεν μπορούμε Άμα να συνοηθούμε. Άμα θέλει να θα... θα... θα... θα... βρει τον οδηγό, βρίσκει. Όχι <σκυρίζει> <σκυρίζει> <πώς θες> βρίσκει. <σκυρίζει> Φαντάζομαι, αλλά <σκυρίζει> μην μπλέξουμε τώρα πάλι. Τι ζώδιο είσαι. <σκυρίζει> Α, από ό,τι βλέπω, το κατέχει. Άμα ξέρει και αυτέ τι εφαρμογέ που εγώ δεν ξέρω, σημαίνει ότι. Ξέρω, ξέρω, εγώ δεν είπα ότι δεν ξέρω, ξέρω. Τι ζώδιο είσαι. Κρυώσα τα και αυτή την περίοδο. Έλα, τέλο πάντων, λίγο κι εσύ. Σπάστο λίγο, πολύ σοβαρο φάνεια. Δεν είμαι Τέλο πάντων. Απλά σε πήρα για δουλειά. Για τη δουλειά είμαι λίγο στο βάρο. Ναι, Έτω κατάλαβα. Πέρα ναι, πέρα ναι. Ναι, εντάξει, δεν μα βγήκε αυτό. Τέλο πάντων, άστο. Δεν πειράζει. σω δεν ήταν εγγραφτό. Δεν ήταν εγγραφτό. Όχι. Οπότε δεν το πουλά αυτό αυτοκίνητο. Το πουλά το αυτοκίνητο. Άμα θε να ρίξουμε και το κάλεσμα το πίσω, να κάνουμε το λεγόμενο πορπαγκαζάτο. Τι, Τι να σφόρεγα, Μόδυνα. Άμα είσαι ένα θηλυκό, κάτι θα κάναμε. Αυτοπροσδιορίζομαι. Μισό λεπτό. Ο Τζέσικα, δεν είναι ενεχό. Δηλαδή αυτά δεν είναι τώρα πλέον. Δεν με το που τα ρούχα καλά. Δεν υπάρχει περιορισμό με το που βγάλει τα τώρα. Ε, καλά τώρα, εντάξει. Κολλημένα μυαλό. Αυτά. Άλλο, Αυτά. Άμα ε, δεν μου παντούριστε πουερητάνο, εντάξει. Μητσοτάκι, ψηφίζετε. Όχι, δεν ψηφίζω τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό όμω, αυτό δημιουργείται. Και αυτό αυτοικανοποιούμενο βλέπω. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά. Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα. Γεια σου, φίλε. καλημέρα. Είμαι ο Ιχονίστη και πήρα να πω ο Φαραώ. ντροπή. Εγώ δεν είπα Άλλος. Εγώ πήρα να πω ευχαριστώ σε κάποιους εργαζόμενου στον Τιβάνι Καραβέλ που άκουγαν την εκπομπή σου κονσέρβα τη. Μισό λεπτάκι Στον διβάνι ή στον Τιβάνι του Άδωνη στα νοσοκομεία. Δεν το με να τα ράτζα, εσείς. Λέει, σε τα στον τυβάνι, Τι, τίποτα πλεντέ, εμείς, δεν Ήταν που και Και μα βοηθήσαν κάτι την που χρειαστήκαμε κάτι και άκουγαν την εκπομπή σου. Ακούγανε κονσέρβα αποστόλη στις 11 το βράδυ. Βλέπει ήθο που εκπέμπουμε, επειδή άκουγαν την εκπομπή, ήρθαν και σε βοήθησαν. Αλλιώ του αρχαία του, να δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Αλλιώ ήταν δεξί. Σώπα. Λοιπόν, άντε να είναι καλά. Είναι καλά. Στον diván, αν μου στον diván. Γιατί ο Φρόιντ Μαλάκα ήταν που του Γεια χαρά. Τι κάνετε, καλά εσύ. Ήθελα να σου πω. Ακούγα μέσα στο Σαββατοκύριακο τι εκπομπέ τη προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί δουλεύω εκείνη την ώρα. Και την 5η υποπέσατε σε ένα ατόπιμα. Με το δεν θα έπαιρνα απλά, επειδή λίγο. Νομίζω ότι το βρίσκω σημαντικό το θέμα. Γι' αυτό αποφάσισα να πάρω. Μιλώντα για τι ελλείψει τα φάρμακα, αναφερθήκατε στην έλλειψη ενό συγκεκριμένου φαρμάκου ενό αντιψυχοσικού. Και κάνατε ένα αστείο εκείνη την ώρα με τον Άδωνη. Ότι μάλλον δεν τα παίρνει ο Άδωνη στα φάρμακα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Κοιτάξτε, επειδή γενικά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 Το αστείο είναι αστείο τι... και τελειώνει στο αστείο Δεν έπαθε κανείς τίποτα από το αστείο Μενε...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 Καλά, ναι. Αυτό που λες mm. ισχύει. Εμάς το ειπτώσει. Όλο αυτό γίνεται η συζήτηση στη λογική του συνεχίση την καλή δουλειά. έτσι. Να είστε Δεν... καλά, φίλε. Ευχαριστούμε. Για πολλά. Για, για, Γεια σα. Γεια σα. Σα παρόλο για μια κελιά που έχετε βγάλει για να γιά. Ναι, ναι, 1450. Ακατέβα. Ναι, ναι. Έγασμού. Τι έκανα μου, ακατέβα. Το <στά> αμάξι ε, είναι GG, είναι πένα. <στά> ε, εγώ δεν σου καναζάρια. Θέλω γιατί με παίρνει με την μπάλα να με τι μία. Μπορεί να σε αδείξει. Αλλά με παίρνει συνέχεια και μου λένε το κάνω 14.400. Όχι, 14.450 Δεν στον κιλοπώ. Αυτό είναι. Σαρέσει, το παίρνει. Δεν σα αρέσει, μακριά. Είναι GG. Έχει κανένα χτύπημα το μάξιο. Τι χτύπημα να έχει μαχτυματα, άμα δουλεύει έχει σημασία. Τι λέει μεγάλο. Έχει τι λέω τώρα, άμα έχει βρει λίγο Σε ένα πεζοδρόμιο, θα βρει το πίσω Μαξ, θα βρει. Τι είναι αυτό είναι. Τώρα Γι' αυτό είναι, είναι, κίνδυμα, μεταχειρισμένο. Αλλιώς είναι μεταχειρισμένο. Αλλιώ παίρνει καινούριο. Αμένε μεταχειρισμένο και κρατζού. Τι συζητάμε τώρα. Δεν θα βρει πόρτα σε ένα κολονάκι. Πώ συζητάμε τώρα ή ανεφάει δέκα τούμε να μην έχει φτιαχτεί μετά στο τούμπε τώρα, Ά, τώρα. Τι, τούμπα είναι τώρα να κάνει ένα γύρο γύρω και να προσγειωθεί ξανά στι ρόδε του. τούμπα λέγεται αυτό. <laughs> <laughs> <laughs> <αλλά, τώρα> μην είμαστε <laughs> Ωραία, πότε θε να το δούμε. Γιατί θα το δούμε. Oh, δούμε. Oh, δεν χρειάζεται. Σιγά, από τι φωτογραφίε. Καλό είναι. Δεν σου στείλω τα λεφτά. Ναι, έτσι λέω. τώρα να κάνουμε τη μεταβίβαση θα τελειώνει. Τι να δούμε ε. τώρα. Α, ωραία, ωραία. Δεν θα Α, το έχει εκεί να το, το βλέπει μετά. Δικό σου ήταν. Όποτε θε, το βλέπει. Κατεβαίνει κάτι, το βλέπει. Έχει δίκιο, Άγουερ μου. Δεν θα κάνουμε. Να χάνουμε χρόνο τώρα για συνεργεία. Δώ μου το λογαριασμό σου να βάλω τα λεφτά. Γεια πέσαι. Γκ 6245 E10. Ναι, ναι. 57 2148. Ωραία. Οκ, okay, το όνομά σου. Πριτσαπίδουλας, Νότης Πώ πω Πριτσαπίδουλας, Νότης Νότης, Κριτσαπίδουλας Ναι, ναι. Ωραία και μια διεύθυνση μπορώ Στα Αγγλικά θα το γράψετε γιατί έτσι έχω το λογαριασμό. Για παίζουμε μια διεύθυνση. Πριτσαπίδουλας, ε? Μια διεύθυνση δώσω μου. Ιγκρού. συγκρού. 162. Okay. Άρα λοιπόν αύριο το μεσημέρι μπορούμε να Μάγκας. Μαρέσεις, σενιό. Τι ώρα θέλεις; Τι ώρα; Μία με δύο. Τέτοια ώρα, με δύο μόνο. Τε, τέτοια ώρα εκεί λίγο πίνει λίγο μετά εκεί γύρω πάντως. Okay. Μάγκας. Ωραίος, okay, μαρέσεις. Ωραίος. Καλά, γεια σου Κυριάκο. Γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. <Τοχή> ε, γι' αυτό δεν πάμε τραπετσόνα. Yeah, γι' αυτό. <Τι> είπε η βούλτευση, Ότι. Ε, τι <Τι η, η τώρα, θα πω ας, σε κουβέντα Πόσο χαμηλό το επίπεδο, πόσο να κάνω downgrade. Στον τέλο, μου, τι είναι, το χαλάσω, <Τοχή> δεν θέλω. Το Πάτε και μούντε εκεί, απλώνε κάτι okay. βρωμιαρέ. Θε να πάμε την άλλη εβδομάδα να τον νοικιάσουμε, να δούμε τι θα μα δώσουν. Τι θα μα δώσουν, Γιατί δεν μα δώσουν. Δεν νοικιάζεται. Παντρέψε η αγάπη μου και όλα, παντού θα σε πάω, στου βασιλικού κήπου, όπου θε. Ο κήπο. Πε Είχε... τον αι, και εγώ θα τα κανονίσω όλα. Για εκδηλώσει και συναυλίε και για τέτοιου λόγου. Αλλά δεν μπορεί κάποιο να πάει να τον ικιάσει. Oh. Και το πιο εξωφρενικό είναι ότι αποκαλούσαν τα έγγραφα αυτού μεγαλειώτη κτλ. Ενώ Είχε... τι είναι, αλλού Αυτού μεγαλειώτης είναι. Δεν είναι καμία μεγαλειώτης, δεν υπάρχει Ναι, όχι σαν τους άλλους γραφικούς που λένε Βασίλισσα, είναι μόνο η ΑΕΚ. Επρός της ΑΕΚ, παλικάρια. Αποστολή. Έλα. I do. νάρα μου, κοριτσάρα μου, εσύ. Okay. Καλή εβδομάδα Τώρα που είπε ο Πολάκης ότι κουβαλάει νερό για πολλούς Κουράστηκα να κουβαλώ νερό σ' ανθρώπου που αποδείχτηκαν πιο μέτρια από μένα Μου ήρθε στο μυαλό η ματωμένη νύφη που κουβαλούσε νερό στον Πάι Μέι, Στο Παλουφίξιον Το Παλουφίξιον να την έχει δει την φαντάζομαι την έχει δει ε, πώς δεν την έχω δει. Βάλε, θα μου πείτε, αυτό γίνεται παραγγελιά με εικόνα, δεν γίνεται διηγητικό. Να είναι ο Πολάκη που ανεβαίνει τα σκαλιά εκεί με του κουβάδε Τα σκαλιά, με του κουβάδε του ώμου που είχε εκεί για προπόνηση. Να είναι ο Πάη Μέη με τη φάτσα του Τσίπρα στην αρχή και μετά να έρθει η, η άλλη που σκότωσε το Πάη Μέη με το ένα μάτι, ο οποίο βέβαια θα έχει τη φάτσα του. Συγγνώμη, αυτό είναι στο Παλφίξιον ή στο Κιλμπίλ. Το Κιλμπίλ, ρε, ο Παλφίξιον είπα. Παλφίξιον είπε. Όχι, όχι, Κιλμπίλ. Όλα ντάλα ντάλλα τη Πασκευή στο γάλα. Τι να κάνουμε, πίνουμε και ένα ποτήρα και ταραπάνω. Τέλο πάντων, τίποτα αυτό. Αν μπορεί να το κάνει κάτι σε εικόνα κάπου, κάπω, κράτα του σαν ιδέα. Όχι, απλά έτσι να είχαμε να λέγαμε. Ναι, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε αλεπουδιάρα. Λίγο το κολέμον. Α σερεπονιέται, επειδή είσαι να μην αλεπουδιάρα. επειδή είσαι να αλεπουδιάρα και τα παίρνει Να σου πω. Τι σημαντήτρηση ήταν η Δήμητρα Παπαδοπούλου με την Άννα Τη διαμαντοπούλου. Τι σημαθήτρηση ήταν. Αίδη στον κλεισματικό πού... αυτό το YouTube που ανέβασε η, η, η Παπαδοπούλου; Είναι αυτό το εμετικό βίντεο. Που πήγε να ξεπλύνει τη Διαματούλη με το τζυνάκι. Ακριβώ. Α, τα σύννεφα πέστε, απίστευτο. Ότι ήταν σημαντρείε, η Παπαδοπούλου είναι 62 ετών και η Διαμαντούλα είναι 65. Πού ήταν σημαντήτρε. Και καλά το εννέσιο Διαμπαδοπούλα, δεν τα άπρνε και όλα από το κομματικό Σολήμαν τη Δεν είναι ανάγκη ότι έπαιρνε Ναι, επίση η Παπαδοπούλου γεννήθηκε και δεν ξέρω Του. Δηλαδή ψέματα παντού ακόμα και σε αυτή την idea. Δεν σέβεσαι μωρί που ήταν στο ορυχείο μέσα και κάθισε και μιλάς τώρα τη γυναίκα, άντε. Ο πατέρας μου κομμουνιστής, γεννημένη σε ένα ορυχείο που έχω φτιάξει τη ζωή μου με τα χέρια μου και το μυαλό μου. Αλλά δεν σέβεστε Δε τίποτα. Καθήκα. 2 εκατομμύρια εισιτήρια βγήκαν άχρηστα και 200.000 έξυπνε κάρτε για το Μετρό Θεσσαλονίκη. Ε, και τι έγινε, γιατί. Τι θα χάσει το επόμενο δρομολόγιο, δεν έχει προηγούμενο, okay. θα επόμενο. Α, okay. χάθηκε η κάρτα και τι έγινε. Κάτσε που αναρωτιέμαι, είναι. την πήρατε. Άχρη. Είναι τόσο άχρηστη, έπρεπε κάποιοι να πάρουν τη μίζα του, ή και τα δύο. Τώρα δεν μ' αρέσει να βάζει τώρα τέτοια πράγματα στο διάλογο, είναι λάθο. Λάθο, λαϊκίζω. Ε, τι κάνει. <laughs>